Nej. Men gud är... Ακού από την Ελληνρένια. Βλέπω ότι δεν αναφέρεστε καθόλου στη συμμετοχή που είχε ο κύριος Παβλόπουλο σε ό,τι αφορά εκεί την περιοχή του σαν τη Καλυφί που κατάφεραν όλοι εκείνη την πλαγιά που ήταν δάσο να την κάνουν φιτάκια για την καλοκαιρινή διαβίωση κάποιων. Ε, δεν τα λέμε τώρα τα κρύβουμε αυτά γιατί σεβόμαστε το θεσμό. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είναι ο θεσμός στη μέση και πρέπει να το σεβαστούμε δεν και δεν κάνουμε. θέλω τώρα, είναι κρίμα. Σε τον θεσμό θα να πει ότι εγώ δεν κάνω για πρόεδρο. Έχω κάνει μαϊμονή.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 Κατάκι βάλουμε τον πρόεδρο να μπούμε με τον παγλόπουλο. Τι το φτέει ο άνθρωπο. μια χαρά άνθρωπο να δούμε. Απέλαιο πάγκο και να μπούμε με τη φάση που έχει με την κανέλη και με την άλλη τη δούρ να μου. Τι άλλαζευνά, πώ θα σηκωθεί να. Αφού θα χρεσμένο. Εξετάσει έντοι για πρόεδρος Ε πέρασε με σηκώ. επιτυχία. Σου λέει ο Τσίπρας, είναι ο κόσμος και Όχι, ίδιο, να ο θεσμός, με τα δύο χέρια, για να έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για το κέντρο δίπλα τον Κοίταξε, είναι όμως, βάθος, με τα αριστερό μα τον Ο Ε, με τα αριστερογράφη, ναι, ε. αριστερός είναι Κάπου θα τα βρίσκαν Μα λούρδος σου έξε Γιατί? Γιατί σε βλέπω στην προερευτική φουλούνα του παυλόπουλου. Αν είμαι τυχερό, <laughs> αν είμαι τυχερό. Τυχερό θα είσαι. Εγώ τον κύριο Παβλόπουλο αν θέλει να ξέρεις, τον ήξερα από παλιά. Κάποτε από τότε που ίδια. ήταν υπουργό Γρηγορόπουλου, για να μην ξεχνάμε, που μετά καεί κάνει όλη η Αθήνα. <laughs> Εκεί ταιριξανε με το ΣΥΡΙΖΑ των Άλνα. Είχε προσπαθήσει <laughs> κι αυτός να μας αφολήσει, μας έκανε πίσω. <laughs> και τι να κάνω κι εγώ, άλλαξα ρούχα και λέω, πάτε, και έκανα το παρακρατικό μόνο μου. Βρε, τσολιά, άκ, τον Τζοιά ή θέλετε. Επέλε πάλι. Έλα γεια.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 Εκείνο το πράγμα να βλέπω τη φάτσα του Πάκη επ τη τηλεόραση να μου παραστεί τον πρόεδρος δημοκρατίας. Αυτό με το μαλί της Γριας και αυτά τα αθλητικτά τα χιλιάτα τα. Άχ. Άναψε. Αυτό κι το κοίτω, σας, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ, που με ευχαριστούμε για λέξατε. Σαφιλιά είναι αυτά τα χείλια που έχει ο Πάκης, είναι να σε βάλει κάτω να σε ρουφίκσει ρε παιδί μου Ο Πάκης; Ναι. Άσανε βέβαια μου θα αλλάξω προτιμήσεις τα στα γεράματα εγώ το έγουν τα χιλιάτα; Είναι τα κατάλληλα χιλιάτα για να εγγραφήσω τι Αποστόλη, είπαμε να είσαι βιεστραμένος. Εσύ το παρά αυτός ως τώρα. Ε, Αποστόλη, Το τέλος θα αγαπήσω Τσίπρα. Ξέρετε γιατί. Ε, γιατί εντάξει φροντίζει και εμάς. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ε, και εγώ τον αγαπώ. Ε, αλλά να σου πω το άλλο, ότι υπάρχει καλύτερο τρολάρισμα από το να βάλει τον πάκι για πρόεδρο δημοκρατίας. Όχι. Ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ο δηλαδή θέλει να βάλεις ένα βούδα να κάτσεις σε μια καρέκλα και να μείνει και εκεί εκείνη όπως τον άφησες, ο πάξυνο κατάλληλο. Και είναι αυτό που λέμε μην κουριθεί και αρτά μέχρι να ξανάρθο. Σε τα μικρά παιδιά. Μότισμος. Ο πάξη τα κάτσα, να το βάλεις εκεί με χαμόγελο όπως το λε. Ο καλύτερο πρόταση δεν υπάρχει καλύτερο. Παιδί μου τέλειος είναι. Έτσι. Εγώ τα λέω από το πρωί από τον παπούλια αγαπάω τρελά. Να το μου Ναι. Το επόδυνο πραγματικά για τον Παυλόπουλο θα ήταν να μην ψήφιζε σε όλα και τότε θα έχει να δώσει λογαριασμός αυτούς που τον πληρώνουν για να κάνει αυτή τη δουλειά που έκανε Εντάξει τώρα ωραία κάνουμε αναλύσεις εκεί τα λέμε σοβαρά αλλά Τον Παυλόπουλο Τον Παυλόπουλο Τον Παυλόπουλο Τον Παυλόπουλο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 Απογοητεύθηκε την επιλογή παλόπουλου. Ενώ τον εκτιμούσα παρόλο που δεν εκτιμούσα την παράταξή του, ο ίδιος αποδομήθηκε κάποια στιγμή που τον άκουσα να υπεραστίζεται με πάθος τον εκλογικό νόμο και τον πόνο των 50 ευρώ. Τον νόμο που αποδόμησε τη δημοκρατία. Οπότε είναι κατάλληλο ο πρόεδρο τη δημοκρατία. Υποτίθεται ότι ο πρόεδρος είναι θέματοφίλα και συντάγματο και τη δημοκρατία. Αυτό αυτό ακριβώς. Και επειδή ακριβώ υποτίθεται και αυτό είναι κατάλληλο οπάκη. Αναπάτε. Ναι. Είδε πως στόχο ή μου αν είσαι καλό παιδί ψηφίζει να σε όλα και κάθε ήσυχο στη θέση του ανεφασίσει τη χτυπούν πόσο ψηλά μπορείς να φτάσεις Είδα ψηλά. Εφέρα. Υψηλά τώρα. Έχει την Προεδρία τη Δημοκρατία. Να γίνεις πρόεδρος με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχεις να πει τίποτα. Τι να πω. Τά από όλα, ότι ήταν ευκαιρία να είναι ένα αριστερός πρόεδρος Ναι, ναι. Κάτι έγινε μετά, δεν ξέρω να rewind αργουά. Βουλή, το είπε. Α, το Βουλή. Ναι, αλλά Δεν μας ενδιαφέρουν οι θέσει. Είπε και ένα έτσι λίγο να πιάσει και τους κουκέδε. Και αυτό που έλεγε ότι πρέπει κάποτε η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ελευθερό πρόεδρο δεν ισχύει πια. Παλιά, παλιά παλιά. Α, παλιά, παλιά. Τώρα θα μπορούσε να είναι ένας πρόεδρος φολικό που μ, έχει κάνει κάποιες χιλιάδες Τα έλεγα έτσι δικό μας παιδιών, γαλάβιων, χωρί σεπ, δεν λέω. Εντάξει, καλό, καλό, συμπαθήσει, συμπαθήσει. Καλό, καλό. Καλό, καλό. καλό άνθρωπο καλό συμπαθί. Καλό άνθρωπο. τα αυτά. Βεβαίως, Πριν είναι. το Γρηγορόπλο, δεν κατά το Εφτά, Θα ε, μετά με το Γρηγορόπουλο, ήταν υπουργό εσωτερικών όταν το δημόσια τάξη ήταν μέσα στο εσωτερικό. Προεστάμενο <συσίλια> του Κορκονέα. Αυτά, εντάξει, νομίζω ότι ήταν καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή. Ήταν καλή <συσίλια> επιλογή. Τανέσαι όλα τα είπα. Χησαλίδια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. Πως απ' τα σήμερα και τον πόνο, μια μέρα Αποστόλη, το μόνο ταρτήμια μέρα η λευκτεριά. Αποστόλη Παραγελιά. Ρήτρη. Κι το ο βαρούφαξες και βάζε εκεί το εβδομήδα μηδέν τις εκατό τριάδα τις δεν το ακόμα. Και καλός. Γύρω στο 30% Ο πρώτος Χριστός Βαρουφάκι Εσύ σούπερ Περί το 70% Με κάβαζιτιανού γυρινούσες Γύρω στο 30% Βαρουφάκι και Εσύ σούπερ στάρ 0% κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Θεό, θεό, θεό, θεό Παρουφάκι Παρουφάκι Μηδέν τις εκατό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Πάμε παιδί μου Πάει ταινιές παιδιά Θα έρθει Αυτό που λέει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 Καλημέρα, ο Σούλης, ο Μπαρτζόκας είμαι από το βεστιάριο στην Τζιμισκή. Ναι. Ε, από το γραφείο του κυρίου νομάρχη μου είπα να Ναι, ναι. Παίρνω για τη στολή της Κολομπίνας που μας παρήγγειλω ο κύριος νομάρχης για το Σαββατοκύριακο. Α, ο, μα, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ήθελα κάποιες πληροφορίες. Τι πληροφορίες, Λτια, πες Ναι, ήθελα τις διαστάσεις του κυρίου νομάρχη μου ξέρετε. Θέλω είπα να Για να φτιάξω τη στολή, να κάνω τη μεταπίση και αν είναι δεξιός ή αριστερός. Δεξιός είναι πάντως. Όταν λέτε δεξιός ή αριστερός, τι εννοείτε. Ε, με εγώ τώρα, τι να εννοώ. Δηλαδή. Το παντελόνι, πώς το ράβει. Δεν ξέρω από αυτά πολλά. Μου είπαν ξέρετε εσείς, το τι νούμερο παντελόνι φοράει, το ξέρετε. Αυτά δεν τα ξέρω, φοράει το όδιο γρήγορο που φοράει και βάλα, τι να το πω 54, 54, Σε Εσεί Να δεν ξέρω. Δηλαδή με τελείως, ε, Απλά μου yeah. πάνε από το γραφείο του νομάρχι ότι εσείς τα ξέρετε ότι είστε στενός yeah, συνεργάτης. Στενός συνεργάτης είμαι, αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρω τώρα. Mm. Αυτό πρέπει να, να μιλήσουμε τον ίδιο άνθρωπο το πρωί. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να δουλέψω σήμερα, πρέπει να ράψω. Ε, δεξιός ή αριστερός δεν ξέρετε αν είναι, έτσι? Oh, yeah. Όχι. Ε, περιφέρει αστήθος μήπως ξέρετε? <Σ> <Σ> <Σ> <Σ> <Σ> <Σ> είναι <Σ> για το μπούστο τη στολής καταλάβατε Ναι, ναι, δεν το ξέρω Να δω αν θα χρειαστεί να βάλω πορτοκάλι αν γεμίζει από μόνο του Πότε μπορούμε να τα μάθουμε να σας πάρω Πρέπει να το μετρήσουμε τώρα αυτό. δεν είναι το θέμα. Και εγώ την τη περιφέρεια σας δεν την ξέρω, εγώ πρέπει να την μετρήσω <ΣΣ> Δεν μετρήθηκε πρόσφατα, δεν μετρήθηκε γιατί είχε πάρει τη στολή του ζωρό, δεν το μετρήσανε Όχι δεν το είχε, δεν το ξέρω έχει μετρηθεί 37,5 νούμερο που κάμισο φορά Από τι μάλλον είναι 37 το νούμερο που κάμισο. 37 να ξέρω κι εγώ να φτιάξω γιατί βέβαια αυτό είναι μπούστο, θα είναι πιο στενό, λίγο να τονίζει το στήθος του. Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναπάρω αύριο. Αύριο το πρωί για να σα δώσω περισσότερο πληροφορία ναι, ναι. Να για να το μετρήσουμε. Και μήπω νομίζω η γνώμη μου, καλύτερα είναι να βρίσκεται εσύ από το γραφείο αύριο το πρωί. Μπορώ να έρθω εγώ να το μετρήσω. Να το ή να του τώρα Ναι, είναι για τη για να ναι, φτιάξω εντάει. ανάλογα. Ναι, αυτό όμως πρέπει να από εκεί, να όλα τα μέτρα για να μην τους γνωρίζει Να δω και από κοντά άμα είναι δεξιός ή αριστερός Ναι, τώρα τους δεξιά αριστερά το πάτε κύριε Νομάρχα να μου πέτε και κανείς που Θα με βρίσκει; άμα το ρωτήσω όχο δεξιά η αριστερά το, το μπορεί να μου καταλάβεις Απλά υπέθεσα κι εγώ επειδή είστε συνεργάτης και είστε όλη ε, μαζί θα ξέρατε από πού του πάει ε, Εντάξει, οκ Οπότε άφερα το πρωί ένα τηλέφωνο, τι ώρα μπορεί Εντάξει, κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ Το καρναβάλι κίνησε μπήκε Μπες τους Φέρνει το γλέμι Και το τραγούδι Τις Θέλω για την Παρασκευή αφίροση. Θέλω να κάνεις ένα potpourri το Άδωνι και στον Διάμεσο να βάζεις Μαρκο Μιχελάκη με τα Perpetual Bond. Μιχελό Γιανάκη, Μαρκο Μιχελάκη. Μαρκο Γιανάκη, sinon άλλος, ούτε που βγήκε μεγάλη σεφτιλή. Τελώς βάζω για πες και Άδωνι με Perpetual Bond από Μιχελό και θα βάλω στην Ελληνική Καλώς ήρθατε σύντροφοι! Καλώς ήρθατε σίνδρョβια. Κάντε τα Perpetual Bond. Επιστρέφουμε γρήγορα στη Σοβιετική Ένωση! Γρήγορα! Γρήγορα Σοβιέτ! Γρήγορα Σοβιε! Με τον λέει τίποτα πριν Υπουργό! Κάντε τα perpendual bont! Και εγώ το ξαναπω! Να βάλει γραβάτα. Τι τελειώσει είναι αυτές, να όλη την Ευρώπη χωρίς γραβάτα. Στην εκκλησία να πας, τι με τα καλά σου. Παου! Σε ένα καζίνο να μπεις, και σταματάμε και σου λένε βάλε γραβάτα γίνεται μέσα. Και γυρνά ο προθυμρό Ελλάδο στα Ευρωπαϊκά φόρασα το λέτσο. Κάντε τα perpendual bont! Χάρη ταινιές, γριούλες, παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη η χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πώς αυτά σίδερα και το μόνο για την παραγγελία. Την ταινία Δεκόπανη την ξέρεις? μια παλιά του 80 που είπες βγει ο Κωνσταντίνου ε, θα βάλεις τον πάκι να ευχαριστεί τον Τζίπρα για την υποψηφιότητα και στο καπάκι θα βάλεις ε, μια χοντρή τη φρόσω να λέει χέλι αγόραρε Ευχαριστήσα τον Πρωθυπουργό για την πρότασή του Ευχαριστώ Μια πρόταση η οποία είναι εξαιρετικά τιμήθηκε για μένα Πρόταση εξαιρετικά τυμιατική για μένα. Έλα. Απόκριες χωρίς το τραγούδι καρναβάλι από τη χοροδία γυναικών πολιτικών κρατουμένων δεν γίνεται Έλα, Έλα. Να σου πω τελειώνουν οι και δεν έχετε βάλει το πιο επικέρο τραγούδι Λοιπόν α, αύριο αφιέρωσε Θέλω το καρναβάλι από τις συντρόφιες, τις φυλακισμένες Και το αφιερώνω που ένα ελεύθερο Τον πραγματικό δηλαδή Το δεν θέλει σίδε, Μας στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει ηλεύθεριά. Έχεις φτιάξει τίποτα προσκλητήριων νεκρών, Αγιά Αμύριο? Δεν το έχω φτιάξει, ζήτατο και θα στο φτιάξω. Ε, αν δεν κανόνισε κανένα παρασκευή που βγάλει μασκά προσκλητήριων νεκρών. Προσκλητήριο νεκρών. Φώτης Κουβέλης. Δινόπουλος Αργύρης. Χρισοχοΐδης Μιχαήλ. Παναγιωτόπουλος Πάνος. Μαρκογιανάκης Χρήστος. Γερέκου Αγγελική. Δαμίλος Μιχαήλ. Τζαμτζής Ιορδάνης. Μιχελάκης Ιωάννης. Φωτινή Πιπιλή. Παπακώστας Σιδεροπούλου Κατερίνη, Πλεύρης Αθανάσιος Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος Λικουρέντζος Αντρέας Ιατρίδη Τσαμπίκα Μίκα Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος Μπέζας Αντώνιος Ορφανός Γεώργιος Πατριανάκου Φεβρονία, Πύρος Δήμας Μιχάλης Κασής Πάρης Κουκουλόπουλος Φίλιππος Σαχινίδης Πέτρο, Κατσόπουλο, αλλά Αφροδίτη. Αυτά ναθάνε, ατιφάνει, αλεύρι, αλεύρι. παιδιά, καλή Fås i och bono får dig mm -hmm. nåmera i efternya.